Συνέχεια τα χανόμαστε. Έλα τώρα, εντάξει, γελούσε μαλακής Σοβαρά Ε, μα Μα κάτσε εσύ Εγώ θυμάμαι άλλα πράγματα, δηλαδή με το καλαμάκι που είχε Καλά, τα θυμάμαι μου, εντάξει Στην Αθήνα οι άνθρωποι είναι βροχεροί, στο Λονδίνο οι άνθρωποι είναι βρεγμένοι Αυτό το ονομάζεται μπάθιο Φυσικά